Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu Je viens te chanter la balade la balade des gens heureux Saranta khonya Mazi. Je viens te chanter la balade la balade des gens heureux Ladies and gentlemen πολύ very honored to speak today at this very special occasion for Greece and for Europe. 40 χρόνια, Prime Minister Mitsotakis, Kyriakos, πιο μαζί. Η Ούρσουλα είναι αυτή, πρόεδρος της Ευρώπης, η Ούρσουλα Φόρντεν ναι, η οποία στη χθεσινή εκδήλωση που έγινε στο Ζάπιο για να τα 40 χρόνια που ανήκουμε στην Ευρώπη με αλυσίδες, από το 81 και μετά, 2021, κλείνουμε 40 χρόνια έστειλε λοιπόν ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα και είπε αυτό γιατί όλοι αυτοί οι ηγέτες πάντα μιλάνε στη γλώσσα των ιθαγενών. όταν πρόκειται για τέτοια μηνύματα είπε 40 χρόνια μαζί δυνατά και τα λοιπά το τοποποιήσαμε λίγο για να δείξουμε ακριβώς τι θα συμβεί στη χώρα 40 χρόνια Μητσοτάκης Κυριάκο, δυνατά μαζί. Ω θετικό το αντιμετωπίζουμε αυτό γι' αυτό το βάλαμε στο στόμα της να το λέει ο δε Κυριάκος Μητσοτάκης που θα είμαστε δυνατά μαζί μίλησε και είπε πολύ ωραία ανέκδοτα για τη χώρα μας Σήμερα η Ελλάδα είναι πρωταγωνιστής Σκυλές τις λύσας τρέξτε γρήγορα στο βουνό ομολυθείτε που έχουν σύναξη οι κορές Το κάνω. Με αξιοπιστία και ισχύ. πάνω τους αδέρφια! Η οικονομία της αναβαθμίζεται διαρκώς. Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, <χει> πολύ πλούσιοι. Ενώ οι κινήσει τη στη διεθνή κακέρα φέρνουν αποτελέσματα. Ααααααα! Ααααα, αντζούια, θα σου πληγές. Τι δεν έχεις καλό μου, καλό Με La ballade des gens heureux. 60 years. Em 60 years. Fournel. Je viens te chanter la Balade la des gens heureux. 60 years. Prime Minister Mitsotakis, Diakouriakos. Kalloucurayio. Και ο Λιρέν μας είχε πει το καλό κουράγιο γιατί μες τα 60 χρόνια συνέβει αυτό, 60 χρόνια τα Ε, να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί αν δεν είχαμε την Ευρώπη δεν θα είχαμε σωθεί και θα, θα είχαμε χαρτιά υγεία και τα λοιπά και τα λοιπά. Βενεζουέλα θα είχαμε γίνει και διάφορα άλλα τέτοια. Πάρα πολύ ωραία έτσι λοιπόν, την παρουσίαση στη χώρα. Ο Κυριάκο Μιτσοτάκη χθε. Ο ίδιο για τον εαυτό του μιλώντα αυτό αναφορικό τελείω, ότι είναι πρωταγωνίστρια η Ελλάδα, ότι έχει ισχύ ότι είμαστε σε δημοκρατικό όμιλο, κλαμπ κτλ. Σε μια εκδήλωση. Όπω όλε αυτέ οι εκδηλώσει, λίγο έτσι βλάχικε, χωρί να υποτιμώ, υπαρχιώτικε, α το πω έτσι, γιατί πάντα η κοινή συνισταμένη και ο κοινό παρανομαστή των ομιλιών των Ελλήνων πολιτικών είναι ότι ανήκουμε σε ένα ισχυρό κλαμπ. Πρώτον. Και δεύτερον, ότι εμεί ήμασταν ανίκανοι εδώ να εφαρμόσουμε τα βασικά. Και καλά που υπάρχει αυτό το ισχυρό κλαμπ από πάνω, ο μπαμπούλα, και εφαρμόζουμε τα βασικά. Δηλαδή τα καλά που κάνουν τα αποδίδουν. και γίνονται εξαιτία μια πίεσης που δεχόμαστε από τα πάνω, γιατί είναι ανίκανο το πολιτικό προσωπικό που έχει κυβερνήσει να εφαρμόσει και να κάνει αυτά που πρέπει. Στην εκδήλωση χθες υπήρχε και μουσικό πρόγραμμα. Στο σημείο αυτό περνάμε στο μουσικό πρόγραμμα της Αποψινής Βραδιάς. Αυτό είναι δυνατόν να παίξουν σε αυτή την εκδήλωση για τα 40 χρόνια τον ύμνο του Καραγκιόζη. Αν είχαν χιούμορ θα το κάνανε. Ω κάτι εθνικό, κάτι απολύτω γειωμένο, στις ρίζες του ελληνικού λαού, του τόπου κτλ. Όχι δεν παίξανε αυτό. Αυτό ήταν μοντάζ δικό μας. Στην εκδήλωση λοιπόν εκεί που είχε και μουσική διάσταση ε, υπήρχε μια έκπληξη από πολιτικό ο οποίο ανέβηκε πάνω και χόρεψε. Στο σημείο αυτό... περνάμε στο μουσικό πρόγραμμα της Αποψινής Βραδιάς. Ας υποδεχτούμε επί τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. νέα δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη αλλαγής, είναι η μόνη δύναμη ελπίδας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο μοναδικός που μπορεί να δώσει ελπίδα στους νέους και τις νέες μας. Εξάφνιασε ο Άδωνης που ήρθε, δεν τον περίμενα για να σας πω την αλήθεια, αλλά θέλω... Να, το McCarthy, να του παραχωρήσω, να τον καλέσω στο βήμα να πει δύο κουβέντε. Και αυτό συνέβη χθε, χόρευε ο Βαρβιτσιώτης κάποια στιγμή σταμάτησαν οι μουσικέ το ωραίο αυτό τσίφθετέλη το σηκοχόρεψε κουκλί μου Ταιριάζει και στον Φαρβιτσιώτη, είπε για τον Κυριάκο Μιτσότακη. Συνεχίστηκε το τραγούδι και μετά ήταν και ο Άδωνη εκεί, ήρθε και του έδωσε το λόγο και είπε αυτό ο Άδωνη. Και αυτό ήταν μοντάζ. Αυτό ήταν μοντάζ. Τι πραγματικά συνέβη χτε, γιατί ήταν η Μόνικα, η τραγουδίστρια. Η γνωστή Μόνικα που ξεκίνησε πριν 10 χρόνια, οπότε ήταν αλλιώ και έχει καταντήσει εντελώ αλλιώ. Λοιπόν, ήταν η Μόνικα εκεί. Θα ακούσουμε τι τραγούδισε. Στο σημείο αυτό. Περνάμε στο μουσικό πρόγραμμα της Αποψινής Βραδιάς. Ας υποδεχτούμε επί σκηνής, τη Μόνικα. Μια σύγχρονη ελληνίδα καλλιτέχνηδα η οποία θα μας ταξιδέψει με μια οδή στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ Ευχαριστούμε τη Μόνικα για το ταξίδι που μας χάρισε Δραμαμίνι Ήθελε το ταξίδι είναι αλήθεια αλλά δεν βάζουν το χατζηδάκι. Λιγότερο παράφωνο θα ήταν από τη Μόνικα που μόλις ακούσαμε. Μετά από αυτό το πολύ ωραίο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, τέριαζε απολύτως εκεί στο Ζάπη, ωραία βραδιά, καλοκαιρινή, ε, ανέβηκε πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μίλησε για το φάρο. Η όσμωση με τον τόπο μας και την ιστορία του αποτύπωνε και την απόφαση της τότε ΟΚ να αναδειχθεί εκτός από ένα σχήμα οικονομικής συνεργασίας Και σε έναν υπερεθνικό φάρο δημοκρατίας. <laughs> και σε έναν υπερεθνικό φάρο δημοκρατίας. Προορισμένου να απλώνει διαρκώς το φως του και να ενώνει μεταξύ τους τις ακτίνες του. <laughs> και σε έναν υπερεθνικό φάρο δημοκρατίας. Χριστός! <laughs> Λίγο νερό με παιδιά, νερό! Έγιναν ήδη πάνω από 2.206.000 εμβολιασμοί και συνεχίζουμε. Από χθες, Τετάρτη, άνοιξε και η πλατφόρμα στην οποία μπορούν να κλείνουν ραντεβού ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαλ Μισελ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίτ Σασόλι. Αυτό τον Νταβίτσα Σόλ, σαν βρισκιά ακούγεται. Νταβίτσα <laughs> Σόλ. Αλλά ήρθαν εδώ αυτοί, είναι επίσημοι μα, οι οποίοι θα εμβολιαστούν εδώ, όπω είπε η κυρία Πελώνη, γιατί έχει ανοίξει η πλατφόρμα και μια που ήρθαν στην Ελλάδα, που είμαστε πρώτοι στου εμβολιασμού, πέμπτη στον κόσμο, τρίτη στο γαλαξία, όγδοη στο σύμπαν, όπω λένε τα κυβερνητικά στελέχη, αυτό βαφκαλιζόμενα. Είπαν οι άνθρωποι και ο Νταβίτσα Σόλ να εμβολιαστούν. Στα εμβολιαστικά κέντρα. Το μεταξύ, το ελληνικό σήμερα είχε έναν γιατρό, λέει, και έγινε ένα πανικό από το πρωί. Ένα γιατρό να εξυπηρετήσει χιλιάδε. Γενικώ καλά λειτουργούν αυτά τα εμβολιαστικά, δεν ξέρω τι έγινε εκεί με του γιατρού. Ψιλοπαίζει το θέμα από το πρωί. Θα αλλάξουν όλα, θα πάμε πολύ καλύτερα, αν δώσουμε μια τετραετία σε αυτόν που την ζητιανεύει. Πρέπει να πάρουμε τι τύχε τη χώρα στα χέρια μα. Εμεί μια τετραετία. Μια τετραετία μόνο ζητάμε. Και όσοι έχουν αμφιβολίε και καλά κάνουν. Α μπουν στο ελληνικήλισ.gr Έχουμε το καλύτερο σπαθό Το ξέρετε αυτό. Έχουμε το καλύτερο σπαθό χορτό. Μία τριετία μόνο στο Τιτάμ. petit de μόνο στο Τιτάμ. <sharp> <troubling noise> Μια τραίτηα μόνος να δει Κι όσοι έχουν αφιβολές και καλά κάνουν, ασβούν στο ελληνική Έχει αυτοφύι βότανα φαρμακευτικά που είναι πανάκριβα. Έχουν η άλλη που ζητάει είναι τη τραίτηα Και σπαθώγωρτο όχι. Ο ουελόπλος το έχει. Για αυτό ζητάει την τραίτηα. Οπότε, με αυτό ως κριτήριο μπορούν να γίνουν οι επόμενε εκλογέ. Οπότε είναι ποιο έχει το καλύτερο σπαθόλαδο. Και σπαθόλα, σπαθόχαρ, σπαθόχορτο. Και αυτοφυή χόρτα, όπω τα είπε, φάρμακα. Τα υπόλοιπα. Στο site τη ελληνική λύση βρίσκεται τα πάντα. Από τετραετίες λύσει κυβερνητικέ μέχρι σπαθόλαδα. Ο συνάδελφος και προλαλή σα εδώ, που μα πέταξε και σήμερα έξω με την πολυλογία του και τη φλιαρία του, ο συνάδελφο Μπογδάνο. Έκανε μια δήλωση σε κανάλι που νομίζω, αν και σας την προηγούμενη ώρα αξίζει τον κόπο να την ακούσουμε πάλι να προσέξουμε τι λέει και να φτιάξουμε την εικόνα Γεια σας ε, Έχω ο Πέος και Μούση Μουσική Je viens te chanter la ballade, la des gens Έχω παίξει και μουσι. Μουσι δεν έχει. Να το πούμε αυτό, το βλέπουμε και σήμερα δεν ήχει. Ψεύτες πολιτικοί λένε ότι έχουν διάφορα, ενώ δεν έχουνε τίποτα από όλα αυτά. Αυτά με το συνάδελφο χτες τη βουλή μια επίσης ωραία στιγμή. ομοφωνίας γενικότερα για ένα θέμα που έκαιγε μέχρι πριν κάποια χρόνια. Κυρώθηκε με μεγάλη πλειοψηφία σύμβαση για το ελληνικό. Το ελληνικό το αεροδρόμιο που ξεκίνησαν οι μπουλντόζε με τον Άδων πέρυσι. Ξεκίνησαν οι μπουλντόζε, σταμάτησαν στην πορεία. Κυρώθηκε η σύμβαση και η μεταφορά των εμπραγμάτων δικαιωμάτων λόγω εισφορά σε είδο έναντι αυξήσεω μετοχικού κεφαλαίου. Θα διαβάζω τον τίτλο. Μεταξύ αφενό του τομείου αξιοποίηση ιδιωτική περιουσία του δημοσίου ΑΕ και αφετέρου τη ελληνικό Παύλα Εταιρεία Διαχείριση και Αξιοποίηση Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου ΑΕ. Ε, και μόνο ο τίτλο είναι μια σελίδα. Λεπτομέρεια. Κυρώθηκε και ψήφισαν υπέρ Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και το κίνημα αλλαγή. Κατά. Των όσων πολύ ωραίων θα γίνουν εκεί, του καζίνου συμπεριλαμβανομένου, ψήφισε το ΚΟΚΟΕ, η Ελληνική Λύση και το ΜΕΡΑ25. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε υπέρ όλων αυτών που θα γίνουν στο ελληνικό και θυμηθήκαμε τον παλιό Αλέξη Τσίπρα. Φίλε και φίλοι, στο ελληνικό όλα αυτά τα χρόνια συγκρούονται δύο κόσμοι. Αυτό που υπερασπίζεται με αγώνε το δημόσιο συμφέρον και ο άλλο κόσμο που είναι απέναντί μα, που υπερασπίζεται με νύχια και με δόντια ιδιωτικά συμφέροντα.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 Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. να μετατρέψει την περιοχή σε έναν ακόμα θύλακα τιμέντου, σε θύλακα ζόγκου και πλούτου και αρδοφορίας Αυτό το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ που μόλις ακούσαμε εδώ να το περιγράφει πολύ σωστά γιατί αυτό ακριβώς θα γίνει. Θα είναι θύλακα τζόγου, πλουτισμού, τσιμέντου. Αυτό ακριβώς ψηφίστηκε και από τον ΣΥΡΙΖΑ που ήταν στα κάγκελα, κυριολεκτικά στα κάγκελα τότε του ελληνικού με τις παλιές διοικήσεις Βγαίνει όπω κάνουν τα πρωινάδικα, όλε τι πρωινέ εκπομπέ και απογευματινέ. Είναι έξω από τα εμβολιαστικά κέντρα και ο δημοσιογράφο εκεί με την κάμερα πετυχαίνει κάποιου και λένε τι απόψει του. Έτσι έχει προκύψει και η δήλωση από έναν κύριο τη προηγούμενη μέρα, ότι είναι αλφαδιά όλα όσα γίνονται εδώ μέσα. Προχτέ ο Δημήτρη Οκονόμου, η πρωινή εκπομπή του Σκάι με τη Μαρία Ανστασόπολου, πέσανε σε ένα κύριο ο οποίο θα περιέγραφε πολύ θετικά τα πράγματα για το εμβολιαστικό κέντρο, για την κυβέρνηση γενικότερα για όλο αυτό το θέμα. Μέχρι να βγει κάποιο να μιλήσουμε με κάποιον ναι. από τους συνοδούς. Βεβαίως. Εδώ, καλημέρα. Mm -hmm. Καλημέρα, καλημέρα. Περιμένετε κάπως. Κάθε... Περιμένω, το περιμένω. Τόκανο είδιος. Είναι τον ατροφή μου μέσα. Mm -hmm. Εγώ το καναختές έχω κάνει το Ωραίο για τις δύο δόσεις. Έτοιμος. Φίλωσατε. Πολύ καλά. το σωστός ο βασικός. Η αντίσταση κι άψογα όλα. Μπράβο Συγχαρητήρια Κάντε το spot αυτό τον κύριο. Κάντε το spot τον κύριο. Πέσαμε στην περιπτόση. Ο κύριο αυτό είναι ο κύριο Γιάννη Αμπάνη, πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων τη Βουλή και επικεφαλή του Νεοδημοκρατικού Συνδιασμού Ενιαία Κίνηση Υπαλλήλων. Κατά τύχη προφανώ, εγώ δεν λέω ότι είχε στηθεί, πέσανε εκεί, αλλά επειδή ενθουσιάστηκε και ο να τον κάνουν σποτ κτλ., είναι Νεοδημοκράτη. Είπε τα καλύτερα για την κυβέρνηση, γιατί δεν μίλησε μόνο για το εμβολιαστικό κέντρο. Φάνηκε εκεί. Λέει συγχαρητήρια στην κυβέρνηση, τα πάει πάρα πολύ καλά. Κατά σύμπτωση είναι γαλάζιο συνδικαλιστή τη Βουλή, μάλιστα. Ο συγκεκριμένο κύριος Η Ελλάδα και η Ευρώπη, αυτό ήταν το θέμα χτε. Αυτό είναι το θέμα τα τελευταία 40 χρόνια. Ο καθένα κάνει του απολογισμού του και τους ισολογισμού του, ανάλογα πως κινείται στο συγκεκριμένο θέμα. Χτε, πάντως ο Κυριάκο Μητσοτάκη προφανώς έκανε θετικούς απολογισμούς Πάντα σε αυτήν την πολυκύμαντη και ταραχώδη διαδρομή, πάντα στι δυσκολίε έστρεφε το βλέμμα τη στην Ευρώπη. Και η Ευρώπη. Ήταν πάντα εκεί για την Ελλάδα, όπω και η Ελλάδα ήταν και είναι εδώ για την Ευρώπη. qui fait ce qu'il veut. Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. Γεια de έχω la balade Όπως και η Ελλάδα ήταν και είναι εδώ για την Ευρώπη Αλλή μόνο, που θα βρει άλλη τέτοια πρόθυμη χώρα η Ευρώπη Να έχεις μνημόνιο, να έχεις συμπτώματα χρεοκοπίας Όχι επειδή φταίει ο λαός, επειδή φταίει αυτή η Ευρώπη Και την ίδια ώρα μέσα στα μνημόνια και πριν να σου πουλάνε εξοπλιστικά Να, να δίνουν πακέτα Η Γαλλία, η Γερμανία, αυτέ οι χώρε που μετά σε εγκαλούσαν γιατί είχε αυξημένα αμυντικά έξοδα, γιατί έδινε τέτοιου προπολογισμού για οπλικά συστήματα, γιατί ξέφυγε ο προπολογισμό, ενώ με μίζε και με όλα τα υπόλοιπα μεταξύ άλλων ξέφυγε ο προπολογισμό. Και να έρχεται αυτή η Ευρώπη να σου επιβάλλει και ένα μνημόνιο, και μέσα στα μνημόνια να κόβονται συντάξει και όλα τα υπόλοιπα, αλλά να μην μειώνονται οι εξοπλισμοί καθόλου. Να συνεχίζουν να πλουτίζουν οι γαλλικέ, οι γερμανικέ και άλλοι παγκόσμιοι κολοσσοί με τα οπλικά συστήματα και όχι μόνο. Και σώσαμε και τι τράπεζέ του και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε, που θα βρουν άλλο τέτοιο θύμα, χώρα, τέτοιο πρόθυμο πολιτικό προσωπικό που να ξερογλύφεται και να καμώνεται ότι ανοίξει ένα μεγάλο στι πιο πλούσιε χώρε του κόσμου. Στι 25-27, ανάλογα βάζουν τον πύχη, καμαρώνουν για όλα αυτά, ενώ όλοι ξέρουμε και ζούμε σε αυτή τη χώρα τι ακριβώ. συμβαίνει, εδώ είναι η Ελληνοφρένη όπως κάθε μέρα, 2 11 10 80, 8, 80. το τηλέφωνο επικοινωνία σας περιμένει, με πολύ μεγάλη χαρά RadioPapakiParaPolitica.gr το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μας Δημήτρης Κύρκος, ρυθμίζει τον ήχο ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site του Ομίλου, Ελληνοφρένια και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους Ο Τσίπρα μίλησε στη Βουλή με ένα σακάκι σήμερα, Σαν τον Νταμτάκο ήτανε. Θα το κάνουμε ένα βίντεο, θα ανέβει. Αν το δείτε, πραγματικά θα ανέβει στην πορεία. Δεν ξέρω. Ποιο τον έντισε τον Τσίπρα σήμερα και του πεβάλλει αυτό, σου πάει. Πραγματικά να, να το δει λίγο. Γνωστό του, φίλος του, πρόσωπο που τον αγαπάει δεν είναι. Εκτό αν ο ίδιο έχει αρχίσει τι αυτοκαταστροφικέ τάσει. Οπότε, οκ, okay, περνάει έτσι. Το βλέπουμε. Το αντιμετωπίζουμε με τη στοργή που χρειάζεται. Στο Facebook επίση μα βρίσκεται. Στο, στα podcast πρώτο μέρος του λαού στις πρώτες διαφημίσεις μας πάει Ναι γεια σου κύριο Απόστολο Ο ίδιος Γεια σου κύριε Απόστολε ε... Και σου φαν, και άσελε ο Φάνη. Ό, τι σε βολεύει, βολεύε. λέγομαι Στέφανο. Είναι προ... ωραίο το Στέφανο. Ah, Α, και το φάνη, ταιριάζει το Στέφανο. Ναι, ναι, αλλά για να το κόψει να δεν νομίζω ότι. Ό,τι είναι... τη Στεφανή που λέμε, του λέω Λεσταφάνια. Κανονικά, κανονικά. Πολύ, πολύ. Για πε. Το ορίζει. Λοιπόν, ακούω παράλληλα και την εκπομπή σα, την οποία θα χαμηλώσει τώρα για να μην μικροφωνήσει το μάρακα. Εντάξει, ναι. Και ήθελα να σα πω το εξή. Άκουγα προηγουμένω έναν κύριο που πήρε, ο οποίο αναφέρθηκε στην Κιβοτό. Οι παπάντε έχουν άκρη, δεν Είναι άγιοι άνθρωποι, άκου τώρα. Και ειδικά οι μεγάλοι, έτσι. Δεν μιλάμε για το φουκαρά που τρέχει στην κυβωτόρα, α πούμε, και του έχει η ψυχή με αυτά που προσφέρει. Μιλάμε για του βασοχώρου του, αυτούς με τα χρυσά, Του επαγγελματίε, κατάλαβα. Και έλεγα, ξέρω ότι ο χρόνο σα είναι περιορισμένο. Μήπω σταδιακά, μέσα στη βδομάδα, κάνατε και κάποιε αναφορέ γύρω από αυτού του ανθρώπου, οι οποίοι δεν είναι πια καλά με άνθια και τσαντάκια τα οποία λιβανίζουν. Ε, εκεί σοβαρού ανθρώπου που κάνουν δουλειά εξαιρετική. Μήπω κάνετε λίγο μία ελάχιστα πιο συχνή αναφορά. Okay, το ακούω, το ακούω. Έχουμε κάνει κατά καιρού βέβαια. Το έχω παρατηρήσει. Απλά η συχνότητα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αραιή. σω θα μπορούσε να είναι λίγο. Και καλά, δεν είμαστε ε, εδώ ευσύνη. να βλογάμε και να λέμε τα καλά. Όχι, δεν είναι. Oh, που είναι autant, για διάφορου Απλά αυτά τα καλά που κάνουν κάποιοι, όχι τα άνθρωποι, έχουν τρελό ενδιαφέρον για την κοινωνία. Κάμπε επιτέλου, σε 4 ώρε το Λοιπόν, πήρα να σου Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Τι ζητάτε να σπάρε, έχω κάνει κάτι. Πε ρε παιδί μου, Και δεν θα έχω κάνει Δεν καταλαβαίνω την ένδειξή σου. Έτσι είμαι εγώ. Με, όταν τσαπίζομαι, εκριγνύωμαι. Δεν καταλαβαίνω την ένδειξή σου. Πειρά να σου πω ότι αύριο κάνω το εμβόλιο. Και επειδή μπορεί να είναι η τελευταία μέρα τη ζωή μου, είπα να σου πω ένα γεια. Γιατί είναι και πέμπτη, αύριο δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Πολύ με στεναχωρεί αυτή η εξέλιξη. Τι πολύ. Αυτή η εξέλιξη πολύ με στεναχωρεί. Βέβαια. Ένα αυτό. Δεν πειράζει. Χάρηκα που τα είπαμε. Να σε καλά. Περίμενα, έχω να πω Μόνο με αυτό. Κάτι τώρα ψευρίκα. Νόμιζα θα ξεπερδεύαμε. Όχι, εσύ δεν είσαι για ξεπέτα. Είσαι για μακροχρόνια σχέση. Ε, τα λέω Ένα αυτό και δεύτερον, τι έβγαλο μυθριδά τη Ρεφίλη. Τραγουδάρα, έτσι. Τ Όσο μεγαλώνουμε, ρημάζουμε, μου φαίνεται. Δεν πειράζει, καλό αργά. Εννοείται, εννοείται. Καλοδεχούμενο. Όλα στη διαφθορά και με στην καμφορά. Δεν κάνει διαφορά η συμφόρα και σφυρά διάφορα. Το γόλο σου σε αφορά να αγαπά παραφορά Μη σου παίζει και η συνείδηση παιχνίδια διάφορα. Νομίζει είσαι άχοντα, αλλά είσαι πληβίο. Νιώθει μικροαστό ή μικροαστίο. Έλα, μορυτρέλα. Έλα, τι θε. Λοιπόν, από χθε το βράδυ που άκουσα το κομμάτι του Μιθριδάτη, σκεφτόμουν, έλα, θα το βάλει. Από στόλι θα το βάλει. Άμα ήρθε, θα, θα, θα, θα, θα σου έπαιρνα να το βάλει την Παρασκευή, ξέρω εγώ. Αλλά μπράβο που το βάζει, φιλέ. Καλά, μη σκίζεσαι. Καλά, εντάξει, δεν σκίζομαι. Αλλά είναι κομματάρα μου. Συγχαρητήρια και στον Μιθριδάτη και σε εσά που τα βάζετε αυτά τα κομμάτια. Δηλαδή, και είναι πολύ καλό που, που τα ακούμε και είναι καλό γενικότερα. Σίγουρα ανήκει στη σωστή κατηγορία. Ει ο γιο του πάρτα όλα ή ο γιο του την διάμεσα αράβλατης και κάλλιο τελευταίοι πάρα τελευταίον γιατί ο τελευταίος κλείνει πόρτα καθώς μπαίνει. Και τώρα έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαου. Ε, κυρία Τζέννη, εσά θα, θα ήθελα να μιλήσω με την κυρία Τζέννη. Τζέννη, παρακαλώ, Τζέννη, Τζέλα, Τζίνα. Την Τζίνα, την Τζέσσι, την Τζέφι και την Τζούλια. Πώ είστε, Ε. Καλά. Είμαι ο φίλο σου. Ο στρατό. Όποιο μιλάει για μένα, Έχει να κάνει με μένα. Και το λέω χαρούμενα. Όχι. Που παρέλειψε το κράτο, Όχι, ποιο. Ο άλλο με τα περμανάτ που κάνουμε εδώ πέρα. Στο με χωρίς. το σεσουάρ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αχ, τι κάνει φίλο. Είμαι πάρα πολύ καλά. Λέγε αγάπη μου τι θε τώρα. Λοιπόν, που έκλεισε το σεσουάρ ε? και μου κουνιέσαι. Τι ωραία που τα λέει ο άλλο μέσα. Τι ωραία. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαβιά. Δεν είναι απόλαυση. Τι ευράδυνου. Τι, τι παρασταθείτε, Εγώ δεν το έχω. Είσαι ένα μαλάκα και μισό είσαι ήρονα και πέρα στο ακουστικό. Τι σε έχουν βάλει εκεί πέρα μόρε μα. Για να με ένα μαλάκα και μισό ήρωνα ο πίσω από το ακουστικό. Κανοκαιρήμα. Είσαι φοβερό, είσαι τιμολόγο και συμπορμένη είσαι πάντα. Δεν μπορώ να πω. Και έχει τελειώσει, ο παλεύω, Δηλαδή διάβαζα βαβούρα, μικρό. Κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα. Και κάτι. Ακόμα, το λυπήθηκε στο αυτοκινητάκι στη ρόδο. Του μπάτσου. παρακαλώ. Περίμενε πιανού του Διεθυντή μπάτσο ή του απλού μπάτζου. Όχι, το άσπρο, το μεθέντε δικό. Ξέρω εγώ τώρα, θα στα βρούμε μεταξύ του τώρα Ποιο ξέρει τώρα που τα χαλάσαι σε καμιά προστασία. Ποιο ξέρει το, είχε να λάβει το ίδιο μαγαζή και ο ένα και ο άλλο. Δεν κάνω το διαπραγματικό. Δεν ξέρω. Η αστυνομία στι φύλα και δεν κάνουν διαπραγματά σε παρακαλώ το. Έρακαλώ τώρα. Παλούδε μου και σε Μη μου κάνει τώρα. Είναι κρίμα το αυτοκινητό. Κρίμα. Μα κάνω το χανομή σε εδώ πέρα να πήγα. Βόλτα. Πού να πα βόλτα, θα ντρέπεσαι, τέλο πάντων. Όχι, όχι, όχι, μια χαρά θα είναι. Καλά, καλά. Τα κουνούμε, αλλά τι αυτοκίνητα έχουν, δεν μου είπε. Νομίζω θα... πάνε με το πεζόδιο. Σαν ο κύριο Βασιλεί. Τώρα μου είδα και ένα φίλο, τον πλήρωσα δηλαδή. Ένα λάντα τζιπ πήρα. Το πήρα. Λάντα. Ντιοχλιάρηκαν, ναι. Εσεί κλαίνεστε. Δεν χρειάζεται πάντα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μαλλιά και τέτοια τίποτα. Τα απαραίτητα. Εντάξει, θα τον πρατπείτε. Αποστολάκι μου, oh. χθε το βράδυ έπεσα πάνω σε αυτά τα... που δείχνουν αυτά τα κολοκάνερα να πούμε. Έπεσα πάνω σε αυτό το Σκάιερ το και του έκανε αυτό ο Τούρκο θεωρία σχετικά με το Αιγαίο. Ορίστε, να. Βλέπει βλέπεις survivor, παίρνει και κάτι, μια γνώση. Άκου. Και βάλαγαν αυτά τα ξέκουλα από κάτω, βάλαγαν παλαμάκερε. Έχει και ένα να το πει τι είναι αυτά τι που. Τι θα που... βαράγανε, παιδί μου, όλοι με το ΣΥ και με το ΣΑ στον πληθυντικό του Μιλάνε, ο κύριο Σατσούν και το κύριο Σατσούν. Oh. Βλέπει τα ανθρωπίδια. Εκεί να σκύβουν το κεφάλι. Με αυτό το υλικό είναι δυνατόν, ρε αποστολάκο μου, να του βάλει σε ένα τραγούδι σαν αυτό που ακούγεται σήμερα και να αλλάξει γνώμη ο Έλληνα ο ηλίθιο. Εμεί πάσχουμε από, από, από πνεύμα, από, από μυαλό πάσχουμε. Είναι δυνατόν δηλαδή αυτά τα άτομα τώρα. Δεν μπορώ να το καταλάβω ποιο το ανέχεται αυτό. Οι άνθρωποι των γραμμάτων δεν υπάρχουν να, να διαμαρτυρηθούν τέλο πάντων. Για το survivor θα ασχοληθούνε, μάλιστα. Με όλα να ασχοληθούν, δεν πειράζει. Χρήσιμα είναι και αυτά, χρήσιμα. Να βλέπει λίγο και την κατρακύλα, να το ευχαριστήσει. Τρελαίνουμε, Αποστόλη. Γεια σα. Δεν ήθελε πολύ κοντά σου, να είναι έτοιμο. Όχι, μην είναι τέτοια. Ε, τα είπα. Ο άπορο να το ξαναπεί ότι είμαι τραλός. Α, δεν ξέρω. Γιατί το μαρτυράς και θα καταλάβουν και οι άλλοι ότι συμβαίνει αυτό, ε. Καλημέρα, Αποστόλη μου, τι κάνει. Καλά, εσύ. Μια χαρά, Βαφαλικάρη. Λοιπόν, ε, για να τα πούμε και εντάχει. Υποψηφίζει το τότε το, το, το, το νομοσχέδιο για το 8 έτσι, δεν είναι, ή κάνω λάθο. Δεν κάνει καθόλου λάθο. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε εμεί, υπερασπίζουμε τον εργαζόμενο στην πραγματικότητα. Μπράβο, λοιπόν. Οπότε, τι γίνεται με αυτό. Εντείνει την ανασφάλεια, την ευελιξία του δεκαόρου, βάλει συνεχόμενε βάρκε απλήρωτη εργασία. Καλά είναι. Μπράβο. Δε, μάχη για το μεροκάματο που συχάκτηκε σε φέξη αμα το βρει. Οπότε ποιοι τα έχουν ονειμοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια, οι κυβερνήσει που έχουν περάσει, έτσι δεν είναι. Ε, υποθέτω. Μπράβο αποστόλη μου. Λοιπόν, οπότε εμείς τι πρέπει να κάνουμε, εμείς θα πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, για να μην δε, τους δώσουμε τη δυνατότητα να, θέλουν τη, να μας κάνουν τη ζωή όπω τη θέλουνε αυτοί. Λοιπόν, λοιπόν, Διάλογοι για το εργασιακό και για όλα τα υπόλοιπα Θα πάμε τώρα στις παραγγελιάς αφιερώσει Έτσι κλείνουμε σήμερα Αμέσως μετά διαφημίσεις Και στις δύο το μαγκαζίνο το κεντρικό Για να μάθουμε τα νέα τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε τη Δευτέρα Καλό Σαββατοκυριακό Όμως λένε είναι να ξυπνάς πάντα νωρί Από την κούραση κι αν θες να μην μπορεί να σηκωθεί. Όμο λένε είναι να πηγαίνει στη δουλειά. Πού εκεί να αναλώνεσαι Δίχω να πληρώνεσαι και να είπα στα φενδικά. Λοιπόν, Αποστολή, θέλω να μου βάλει τον Κικίλια που κλαίει μετά το ασθενοφόρο που έφυγε από το Βόλο για την Κόρινθο και έγινε ό,τι έγινε και το νοσοκομείο που δεν είχε πλυντήριο. Και δεν είχε μετά και άτομο να το χειριστεί το πλυντήριο. Παλιό είναι αυτό, ναι, οκ. Okay. Ναι, παλιό, παλιό. Βάλτα, να αντακούσουμε και τον Κικίλια που κλαίει. Έχω δεθεί άρρηκτα με αυτού του ανθρώπου. Με τι νοσηλεύτριε, με του τραπεζοκόμου, με τι καθαρίστριε, με του γιατρού, με του ανθρώπου που φυλάνε τα νοσοκομεία, με του διοικητικού. Ο 8 το απόγευμα φεύγει το αστενοφόρο από το νοσοκομείο του βόλου. Με Η διακομοί του στο νοσοκομείο τη Κορυνθο. Φτάνοντα το σχηματάρι, το αστενοφόρο παθένα μηχανική βλάβη. Ξεκινάει ένα δεύτερο αστενοφόρο προκειμένου να τον μεταφέρει στην κόρηθο, το οποίο όμω λίγα χιλιόμετρα παρακάτω μένει και αυτό. Συγκλωστή. Γιατί το νοσοκομείο δεν πλέχει τι Δεν πλέει γιατί έχει μόνο ένα υπάλληλο στα πλυντήρια. Αγοράσε ένα πλυντήριο νομίζω πριν από ένα χρόνο. κοινό πλυντήριο, 8 κιλό. Συγκλωστική. Δεν μπορείς εκεί μέσα να βάλεις στολές 150 ανθρώπων. Σε πόσες στολές πρέπει να πλένονται και να αποσυρώνονται? 80 με 130. Και με ένα πλυντήριο 8 κιλό το κάνουν αυτό? Όχι, δεν κάνω. Μα δεν χωράει το, δε. το πλυντήριο έχει χαλάσει και αυτό. Συγκλωστική. Μάθε φίλε πως επιστημονικός ο αληθινό ο νόμος ο μοναδικός. Είναι ο εξή και συνοπτικό: Το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώ. Ε, για την Παρασκευή, μια αφιέρωση. Για δόση. Θέλω να μου βάλεις το χαντιδάκι που τραγουδάει Περοχα. Το Όχι το χαντιδάκι το Τον υπουργό. Α, όχι το καλό. Ναι, ναι, όχι. Το χαντιδάκι το, τον υπουργό. Με το σύνδημα Φάλιση Γουρούνια Δολοφόνη. Πώς ελέγχεται, Πα πα πα πα πα, -πα, -πα, -πα Τι θα μα τραγουδίσει αύριο. Α κρατήσουν οι χώροι και τα βρωμαλιώτικα στέκια βρε Σταμάτε! Ως που η σύναξης αυτή Σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί Ξέρεις κανένα ξένο? Σου σφυρίζω Κι αν αυγείς σου σφυρίζω Σταμάσαι! και εσύ μουρμουρίζω Παμ, παμ, παμ, παπαδάκης. Φάλτσι, και στη συνέχεια να βάλει μια και το νομοσχέδιο του είναι πάρα πολύ καλό για του εργαζόμενου. Το σκατσιμίχα για ένα κομμάτι ψωμί. Για όλα αυτά που θα έρθουν και θα τα έχουμε πάρει πάλι χαμπάρι. Για ένα κομμάτι ψωμί. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Μπορεί να δουλέψουν έξι ώρε ή αν το εργοστάσιο για κάποιο λόγο δεν έχει παραγωγή. Μπορεί να κάτσουν και να πληρώνονται. Για ένα κομμάτι Πρέπει να δώσεις πολλά Δεν καταλαβαίνω τι ιδεοληψία είναι αυτό το πράγμα Ένας άνθρωπος να θέλει να δουλέψει με σηκώ ή δεν λέει Τέσσερις μέρες την εβδομάδα Και να θέλετε εσείς δεν και καλά να το βάλετε πέντε Δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου Δεν φτάνει μόνο το κορμί σου Ποιο είμαι εγώ, ποιος είμαι εσείς, ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ναι. που θα πούμε σε αυτόν τον εργαζόμενο Όχι, θα δουλεύεις ακατέβατα πέντε μέρες την εβδομάδα Και δεν μας ενδιαφέρουν ούτε οι επιλογές σου, κύρι, ούτε κύρι η βούλησή Χατουράκη. σου, ούτε τα παιδιά ναι. σου, ούτε τίποτε Σωστό. Το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου δικαί μου Έχει τους νόμους της αυτή ιστορία Δεν φτάνει μόνο η δουλειά Όλου σε αυτού του προστάτου του 8 όρου προστάσει εισαγωγικά, να μου βάλει το σύνθημα χωρί σε ένα γραντάρι δεν γυρνά Δεν πρόκειται να επιδείξω καμία ανοχή στην καταστρατηγή τη εργατική νομοθεσία. Να δουλεύει λίγο παραπάνω από τη Δευτέρα μέχρι την 5η, για να έχει τρει μέρε αργία την εβδομάδα. Ποιο είναι εγώ και ποιοι είστε εσεί που θα το απαγορεύσουμε. Φροντίζουμε πριν από αυτόν κι αυτόν. Θέλω να σα πω 10 -10 -10 -10 -10. Ότι το νομοσχέδιο, αν ρωτάτε τη γνώμη με μία τέλαφινεργατικό ή αντεργατικό, προσωπικά θα έλεγα όσο γόνασο να σελάω. Εξειδικεύεται ηλεκτρονικό. Κόρι Και και το από το συγκρότημα κολεκτίβα. τον νόμο είναι. είναι να Με το κεφάλι σου πάντα, να Παραγγελιά, ναι. με τα σκεφή την προηγούμενη είχε πήρε μια κυρία και συζήτησε την τέταρτη με τη φάση με το θέατρο, τη φάση με παλιά με το θέατρο. Αυτή ήταν λαχανιασμένη. Έλα, καλησπέρα σας. Γεια σας, ποιος είναι? Μία άγνωστη. πρώτη φορά σας παίρνω. Είμαι λίγο κουρεσμένη, λίγο κατάλαβε με. Παλιά λοιπόν στο Skype είχε πάρει πάλι μια κυρία που ήταν λαχανιασμένη με μια σκούπα. Τη θυμάσαι τη φάρσα Με τη σκούπα? Φόνο, με, ναι, με τη λέλα. Λέλα η σκούπα και κάτι τέτοια. Αχ, χιδέο μου φαίνεται. Στάξτε, θα το βάλω. Λέγεται το Skype, το βρέστο, βρέστο κάνει και την αντιπαραβολία εκεί. Αποκλείεται να είναι ήλιο, αλλά δεν πειράζει. Βάλτε μαζί, έγινε να έξω. <Το> <Το> Λέγεται? Αφινόζε. Τι? Ε, λε, είσαι. Ποιο? Μια άγνωση, πρώτη φορά σα περνούω. Μα ακούς? Ναι, ακούω. Είσαι ρεθισμένη. Είμαι λίγο κουρασμένη, λίγο καταλαβαίνω. <συλίκη> λένα. Ποια λένα? Εεε, ρεθισμένη δεν είμαι, τη λέλα. Μα τι στενάζει. Είναι <συλίκη> διότι λαχάνιασα. Λαχάνιασες ναι, αλλά τα κατάκαλα λαχάνιζες. α <συλίκη> Άστο λίγο, το. Ναι, παιδιά, όχι σούπα, είναι σκούπα. Τη σκούπα. Μα τι κάνετε. Βγάλει τη σκούπα από εκεί πέρα, κορίτσι μου. Ε, είναι εκεί του κυρίου Γεωργιαδί. Εδώ είναι, ναι. Άρα λοιπόν τη λέλα θέλω. Τη λέλα, μισό. Λέλα, λέλα. Όχ. Oh. Δεν απαντάει. Καλά, θα πάρω αργότερα. Μισό, να ξαναδοκιμάσω. Λέλα. Λέλα. Δεν απαντάει. Εσύ ποια είσαι. Η Άννα. Λέλα. Η Άννα. Ωραία τι φωνάζεις όμως. Λέλα, κάτι ανώμαλα θέλει η Άννα. Εδώ με κάτι σκούπερ, κάτι βάζι, δεν ξέρω. Λέλα, η Άννα. Λέλα, Λέλα. Νόμος λένε είναι να σε πάντα σιωπηλός και τίποτα να μη διεκδικείς και άμα πεις να σηκωθείς τότε να σε κρατικός εχθρός. Την πέμπτη εγώ γιορτάζα Πώς σε λέγανε Ελένιτσα, Ελένη Ελένιτσα μου, την ελένη, Παρασκευή ήταν Την Παρασκευή, ναι Λοιπόν, θέλω να μου πείτε χρόνια πολλά Χρόνια πολλά Και να μου αφιερώσετε ένα τραγούδι τη Μποφίλου για την Παρασκευή Όποιο γουστάρι. Όχι, oh, oh, θα πεις συγκεκριμένα Πες όποιο γουστάρεις, είναι όλα ωραία Εγώ, εγώ, εγώ πάω να θέλω να βάλω αυτό τούτο Κρατάω αυτού του κόσμου Δεν <σοσίλωνο> μου ανήκει αυτό. Λέω ότι γουστέρει ψυχή σου ρε παιδί μου Μπορεί να βάλω το ασπιρίνη; κάτι επειδή δεν πιάνει μόνο και έφαρες Ναι, ναι, ναι, ναι, κι αυτό Γι' <Τι> αυτό κι εγώ θα κοιμηθώ Κι όταν σύπνισω πριν τηθώ Θα νικηθώ με έναν ταφέ και μια ασπιρίνη. Και τον Αύγουστο Στη Μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ Ένα αιώνιος Αύγουστο Και ένα μικρό νησί Αν πάω να το βάλω και τον Αύγουστο Θα δω, θα δω ποιο μήνα, θα διαλέξω μήνα Εντάξει αγορίνα μου Θα έχει ξεχάσει γιορτή αν δεν πειράζει, έλα γεια Έλα φιλάκια Μπαμπά. Λοιπόν, δεν θα σου πω. Εντάξει, δεν υπάρχει σω, σωτηρία από τη στιγμή που. Γιατί πρέπει να υπάρχει σωτηρία? Δεν καταλαβαίνω αυτό σαν ετούμενο. Ε, ε, ε, ε είναι το ετούμενο. Τέλος Γιατί. Πάρα. στιγμή που φτάσαμε σε τέτοια γελιότητα με τον κούλι Πρωθυπουργό και το Βόηδη των Ωνάδον και το άλλο τον φασιστό Το που Βόηδη πώ το με, με χωρίς διαλυτικά χωρίς διαλυτικά το θυμάμαι <laughs> <laughs> Λοιπόν άκου τώρα θέλω να κάνεις ένα μίξ και να βάλεις το θυμιατό αυτό το βαρύμα το μελεξέ πως το λέγανε αυτό το μαζίκα να βάλεις τον κ. Βασίλη διάλογο και διάμεσα τον κουνούμαλο σφήνες τι λες θα είναι καλό Θα <laughs> δούμε <laughs> Ne? Já mi je výpisy, co Ε? Για ένα καμπαρέ στον πειραίο. Έχω βαρέσει φτώχεια ψηλά. Κατάι με εγώ έχω βαρέσει φτώχεια Εσύ το βρωμό κουμούνι, χαλά στον σταθμό. Πού κουέφαλα για να το μου τη αδερφή του. Ρε, Μίτσο, παι, θυμιά το πέσαμε, ρε. Κάθε το εμένα ευρεάζει να με. Ε, να μου δώσει καν να μιλήσει Έχω κινητό, θέλω να το ακούσει. Πρέσω διάλογο μου να Α πω, με, με ξέρει εμένα και μου κάνει πλάκα. Όχι, βέβαια. Ξέρει ότι άμα θα εγώ από εκεί, θε Εμένα. Θα σου γεμίσω τον κόκλο, λυπηδία, το ξέρει. Με πιάνει πώ θα είναι έσχο σε αυτή την περίπτωση. Ναι, ναι, ναι. Αμά με γνώρισε, θα σου φύγουν τα ούρα. Θα εδώ, θα μιλήσει, με δεμένα με ένα ποσήμε. Κάτσε δω σε την άδεια και μιλάς στο, στο ράδιο, εσύ. <κυρίζει> Άσε μου τώρα, θα τα πούμε άλλη ώρα τώρα. Με εδώ ένα σβήχα Ε, μα μου δώσει κάποιον εδώ. Για σένα, έκανε τον αντι... σου, για σένα μου την ώρα. Ε, μα και σου Με το σαυρολόι σου σήμερα Γεια σου ρε Άι να τα δεις από εκεί πάλι Είσαι πάλι τόμα Μάθε τηλεκός Επιστημονικός Ο αληθινός Ο νόμος ομολατικός Είναι ο εξής Και συνοπτικό Το δίκιο του εργάτη Που δουλεύει συνεχώ Αφιέρωση Απλά αντιγράφουν και ακολουθούν την ελληνοφένεια. Ποιε όλου <laughs> Έχω κανένε στο μυαλό μου στο ραδιόφωνο, μια με παίζεται μεσημέρι, για πε. Τι έχω μέτρο. Το... Πλέον παίρνουν ηχητικά αυτού και τα βάζουν. Ή από το αρχείο <laughs> μα το παλιό. <laughs> Τέλο πάντων, για πε. Εδώ μιλάμε για όρο και ο κράτο. Τώρα πα πάρα τώρα μουλε έχει κομμέσω. Κράτο κράτη. Η ελληνοφένεια αντιγράφει το κράτο. Δεν μπορούμε να του ξεπεράσουμε. Την Ελληνφέλη αντιγράφουνε κράτη. Λοιπόν, βάζει Διάπλο, βάζει μόρφου και μετά. Την αντιγραφή βάζεις Dance to the Devil Ελένη Λουκά Και που είναι η αντιγραφή της Ελλονοφρένειας Dance to the Devil Το έχουμε βάλει παλιά Δεν το θυμάσαι ρε Όχι Faith, Anger Hate Fear Chaos Darkness Evil Το feel love. I feel love. I give el diablo. El diablo. El na The gates are open. Gate El diablo. El diablo. Και θέλει να δοξαστεί και αυτός τώρα. Οργανωμένο σχέδιο είναι, σχέδιο είναι αυτό. Να ακουστεί από τα στόματα, όχι απλά μια καημένη σε τραγουδίστρια στην πνημονέου αυτή. Ελένη λέγεται. Με ξέρει ο κόσμος παγκόσμια. <στοί> Του σατανά. Φάιτ, φάιτ, and dance with the devil. Εν διάμπλο. Σατανά. <στοί> Είναι ζωντανός νεκρός, σατανά Εν διάμπλο Και για λίγη δόξα νεά λίπηγε και ε, ε, τραγούδησεν και το διάολο mm? Mm. Για ένα χειροκρότημα και λίγη δόξα και λίγο χρήμα Και τελικά ούτε πρώτο ούτε δεύτερη Τα κομποσκοίνη έκαμα δουλειά Gate 2, Gate 3, Gate 4, Gate 5, Gate 6, 6, 6. Όμως λένε είναι να τραβάς πάντα κουμπί. Σαν δε σου φτάνουν τα λεφτά τότε να κάνεις προσευχή mm -hmm. Όμως λένε δεν θα αγαπηθείς ποτέ ξανά Γιατί η αγάπη έχει το χρόνο της Κι άμα μένει μόνη της μόνο σου θα μένει τελικά Γεια σου Απόστολε Γεια χαρά Ο Βαγγέλης ο Πανιώνης είμαι, καλά είσαι Γεια σου Βαγγέλη Λοιπόν, επειδή σήμερα εδώ στην Ηλίουπολη Αποχαιρετήσαμε το χάρη, ξέρω ο Δήμιος Θα ήθελα την Παρασκευή μια αφιέρωση. Το μη καρατεράτε να λυγίσουμε Σε ευχαριστώ, χαιρετισμού στο συντροφοβότη πλε Μη καρατεράτε να λυγίσουμε Είτε για μια στιγμή Είδω σωστή κακοκαιριά Λιγάει το Κιπαρίσι Αγαπήσι. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει